Κεφάλαιον Ιωταζήτα, σελίδα 550 Στήχη 1 15 Ο Παύλος τη Θεσσαλονίκην, Βέριαν και Αθήνας 1. Αφού δε πέρασαν την Αμφίπολην η οποία έκει προσβορά των εκβολών του Στριμόνος και επί της αριστεράς όχθης αυτού καθώς και την Απολωνίαν η οποία είχε κτιστεί πλησίον της λίμνης Βόλβης ήλθαν στη Θεσσαλονίκη όπου είτος συναγωγή των Ιουδαίων 2. Καθώς δε παύλο Ησήλθενε στην συναγωγή των Τάφτιν και επί τρει εβδομάδε συνδιελέγει το μεταφτών, λαμβάνοντα θέματα και επιχειρήματα των συνδιαλέξεών του από τα σγραφά. 3. Τα οποία ειρμήνευε και παρέθεται από αυτά χωρία προ απόδειξη ότι ο Χριστό, σύμφωνα με όσα είχαν προφητευτεί, έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί εκ νεκρών, και ότι αυτό είναι ο Μεσία, ο Ιησού, τον οποίο καθώ έλεγε ο Παύλο, εγώ σα κηρύτω. 4. Και μερικοί από αυτούς επίστησαν και κατά την Θείαν Βουλήν εδόθησαν ως κληρονομία πνευματική και ως μαθητές των Παύλων και των Σίλαν. Και από τους προσιλήτους Έλληνας που εσέβονται των αληθινών θεών, πολύ πλήθος επίστη και από τι γυναίκας σαν οτέρας τάξος όχι λίγε. 5. αλλά επιμένοντας εσύ στην απιστίαν Ιουδαίοι, εζηλοτύπησαν και εφανατίστησαν για τας επιτυχίας αυτάς των Αποστόλων, και αφού πήραν μαζί τους μερικούς κακούς ανθρώπους από εκείνου που γυρίζουν άνεργοι στην αγοράν και μάζευσαν όχλων, εδημιούργουν θόρυβον και ταραχήνες στην πόλη. Και αφού εστάθησαν εμπρό στο σπίτι του Ιάσονο, που εφιλοξένει τον Παύλο και τον Σήλαν, εζήτουν αυτούς για να τους φέρουν στην συνέλευση των πολιτών της Θεσσαλονίκης. 6. Επειδή όμως δεν τους ύβραν εκεί, ετραβούσαν βιαίως τον Ιάσονα και μερικούς χριστιανούς αδελφούς για να τους φέρουν στους άρχοντας της πόλεως και συγχρόνως εφώναζαν ότι εκείνοι που ανεστάτωσαν την οικουμένη, αυτοί ήλθαν και εδώ για να αναστατώσουν και την πόλη μας. 7. Τους ανθρώπους δε αυτούς έχει υποδεχθεί και τους φιλοξενεί στο σπίτι του Ιάσων. Και όλοι αυτοί ενεργούν εναντίον των νόμων και των θεσπισμάτων που ανακηρύττουν απαραβίαστον το πρόσωπο του κέσαρος και λέγουν ότι υπάρχει άλλος βασιλεύς, κάποιος Ιησούς. 8. Προεκάλεσαν δε οι Ιουδαίοι με τα φωνάς και των θόρυβων αυτών ταραχήνις των λαών και στους πολιτάρχας οι οποίοι ήκουαν αυτά. 9. Κατόπιν τούτων και οι πολιτάρχε, αφού έλαβαν από τον Ιάσονα και του άλλου αρκετή εγγύηση περί του ότι θα ενάγκαζαν τον Παύλο και τον Σίλα να εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη, του απέλησαν. 10. Οι αδελφοί δε αμέσως κατά τη διάρκεια τη νυχτός απέστειλαν και τον Παύλο και τον Σίλαν από τη Θεσσαλονίκη στην Βέριαν. Αυτοί δε όταν ήλθουν εκεί μετέβησαν στην συναγωγή των Ιουδαίων. 11. Ήσαν δε οι Ιουδαίοι αυτοί της Βερίας περισσότερον καλοδιάθετοι από τους εν Θεσσαλονίκη και δέχθησαν τον Λόγο του Θεού με πάσα προθυμία, εξετάζοντα τα γραφά κάθε ημέρα, για να μάθουν αν αυτά που συνεζήτουν ήχων όπω τα έλεγε ο Παύλος. 12. Κατόπιν λοιπόν των συζητήσεων και της εξετάσεως αυτής των γραφών, πολλοί από αυτού επίστευσαν, καθώς και από τα Σελληνίδας γυναίκα τη Ανωτέρας Τάξεως και από τους Άνδρας όχι ο Λίγη. Δεκατρία. Αλλά όταν οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης έμαθαν ότι και η στην Βέρια να κηρύχθει υπό του Παύλου λόγος του Θεού, ήλθαν και εκεί και οι τάρατον τα πλήθη του λαού, επιδιώκοντες να εξεγείρουν αυτά κατά του Παύλου. 14. Αμέσως δε τότε, εξαπέστειλαν τον Παύλον οι αδελφοί με φαινομενική κατεύθυνση του ταξιδίου του, σαν εις πόλην, για να αποκρύψουν τον πραγματικόν δρόμον που θα οικολούθει και προλάβουν ούτο πάσαν κατά αυτού ενέδραν. Παρέμειναν όμως στην Βέριαν και ο Σύλλας και ο Τιμόθεος. 15. Αυτοί δε που οδήγουν εν ασφαλεία των Παύλων τον έφεραν διαξηράς μέχρι των Αθηνών και αφού έλαβαν παρά αυτού εντολή προς τον Σύλλαν και τον Τιμόθεον, ή να έλθουν το ταχύτερον προ συνάντησήν του, ανεχώρησαν.